Κεφάλων Καπαΐτα, σελίδα 598, στήχη 1 στους 16, ο Παύλος εις Μελίτην και Κίθενης Δρόμην. 1. Και όταν διεσώθησαν, τότε έμαθαν ότι ίσως καλείται Μελίτη, η κοινότερον Μάλτα. 2. Οι ξενόγλωσοι δεκάτοικοι μας έδειχναν όχι τυχαίαν συμπάθιαν και φιλανθρωπία. Διότι αφού ήναψαν φωτιάν, φωτιά, μας εδέχθησαν με καλοσύνην όλους και μας περιέθαλψαν στον κίνδυνον που ήμεθα εκτεθειμένοι λόγω της βροχής που έπιπτεν αλλά και λόγω του ψύχους. 3. Ενώ δε ο Παύλος εμάζευσεν εις αρκετά φρήγανα και τα έριψεν επάνω στην φωτιάν. μια όχιά που ζεστάθη από την θερμότητα, επετάχθη και δάγκωσε την χείρα του. 4 όταν δε είδαν η ξενόγλωση νησιώτα να το θηρίον από την χείρα του έλεγαν μεταξύ των Ορισμένος ο άνθρωπος αυτός είναι φωνιάς ο οποίος εκλήτωσαν από την θάλασσαν αληθεία δίκη δεν τον άφησε να ζήσει 5. Κι ο Μεν Παύλος να πει το θηρίον εις την φωτιά και δεν έπαθε κανέν κακό 6. Εκείνοι δε περίμεναν ότι θα επρίσκετο ή θα έπιπτε κάτω δια μιας νεκρός αλλά αφού επερίμεναν αυτοί οι και έβλεπαν ότι κανέν κακό δεν έγινε στον των Έλαξαν ήλαξαν γνώμη και έλεγαν ότι αυτό είναι Θεό. 7. Στην περιφέρεια ανδέ του τόπου εκείνου που έγινε το Ναβάγιον, υπήρχε ένα αγρόκτημα το οποίο ανήκενε στον πρώτον της νήσου που ελέγεται Οπόπλιο. Αυτό μα υπεδέχθη και μας, μας εφιλοξένησε με πολύ καλοσύνη επί τρει ημέρας. 8. Συνέβη δα ένα κατάκητα ασθενή ο πατήρ του ποπλίου πάσχων από πυρετού και δυσεντερίαν. Εισήλθε δα στο δωμάτιό του προ επίσκεψη αυτού ο Παύλο, και προσευχηθεί στον Ιάτρευσεν, αφού έθεσε επ' αυτού τα σχήρα. 9. Όταν λοιπόν έγινε η θεραπεία αυτή, και οι λοιποί, όσοι είχαν ασθενείαση στην νήσων, ήρθαν προ τον Παύλο και ιατρεύονταν. 10. Και μα ετίμησαν ούτε με πολλέ εκδηλώσει σεβασμού. Και όταν επρόκειτο να από την ίσον, μα επρομήθευσαν όσα θα χρειαζόμεθα στο ταξίδιον. 11. Απεπλεύσαμε δε ύστερα από τρει μήνε επιπλύου που είχε περάσει τον χειμώνα ει την ίσον και ή το Αλεξανδρινό, φέρνον ει την πρόραν ω σήμα την εικόνα των Διοσκούρων, του Κάστορο δηλαδή και Πολυδεύκους, οι οποίοι κατά τη μυθολογίαν ήσαν δίδυμα παιδιά του Διό. 12. Και αφού κατεπλέψαμεν στην πρωτεύουσα της Σικελίας Σιρακούσας, παραμείναμεν εκεί η ημέρας τρεις. 13. Απ' εκεί, αφού επλέψαμεν γύρω από την ίσον της Σικελίας, εφτάσαμεν στο Ρίγιον και όταν μετά μίαν ημέραν έπνευσε νότιος άνεμος, με μετά δύο ημέρας ισποτιόλους. Δεκατέσσερα. 14. Εκεί δε ευρόντε αδελφού Χριστιανού παρηγορήθημεν από την συνάντηση και επικοινωνία με αυτού, ώστε παραμείναμεν μαζί τον ημέρα Σεπτά. Και έτσι ήλθαμεν στην Ρώμη. 15. Και εν τω μενταξύ, όταν ακόμη ήμεθα ει του Ποτιόλου, οίκουσαν οι αδελφοί τη Ρώμη στην είδηση τη αφήξεώ μα, καθώ και πότε θα εφεύγαμεν από εκεί, και βγήκαν ει προπάντησή μα μέχρι τη εμπορική αγορά που καλεί το φόρο του Απίου. Και μέχρι των τριών ταβερνών, όταν δε ο Παύλος είδε ναυτούς, να ευχαρίστησε τον Θεόν διότι επληρώθη η επιθυμία του να είδει και τους ῥώμῃ χριστιανού και έλαβε θάρρο από την παρουσίαν των. 16. Όταν δε ἦλθωμεν εις την Ρώμη, παρέδοκεν ο εκατόνταρχος στον αρχηγόν του στρατοπέδου τους αλυσοδεμένους υποδίκους. Εις τον Παύλο νόμος εδόθη άδεια να μένει κατινδίαν μόνος του μαζί με τον στρατιώτη, ο εφρούρη αὐτόν